Στοίχη 5 έως 11. Ο Χριστός πρότυπον αυταπαρνήσεως και ταπεινώσεως. 5. Διότι εφόσον είστε μαθηταί και ακόλουθοι και δούλοι του Ιησού Χριστού πρέπει να μιμηθείτε την ταπείνωση και αυταπάρνησή του. Ας υπάρχει λοιπόν μέσα σας αυτό το φρόνημα της ταπεινώσεως και αυταπαρνήσεω που υπήρχε και στον Ιησού Χριστόν. 6. Ο Ιησούς Χριστός δηλαδή και τι είχε την αυτήν ουσίαν και φύση προς τον Θεόν και ω απαράλλαχτο και ζωντανή εικόν του Θεού, υπήρχε εν μορφή Θεού, δεν εθεώρησε ότι είχε εξαρπαγεί στην ισότητά του προ τον Θεών ώστε να μην τολμά να αποθέσει το αρπαγέν εκ φόβου μήπω το χάσει. 7. Αλεκένωσε τον εαυτό του, διότι εμίκρινε μόνο του προς καιρόν την δόξαν και το μεγαλείον τη θεότητό του, και έλαβε μορφήν δούλου γεννόμενο όμοιο προ του ανθρώπου. 8. Και κατά το εξωτερικό φαινόμενο ευρέθησαν άνθρωπος, ενώ πραγματικός δεν είναι το μόνο άνθρωπος, όπως εφαίνεται, αλλά είναι το συγχρόνος και Θεός. Και ταπείνωσε τον εαυτόν του γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, και μάλιστα θανάτου σταυρικού, που είναι ο πλέον οδυνηρό και επονίδηστος θάνατος. 9. Δια την ταπείνωση δε και υπακοήν αυτήν, ο Θεός υπερίψωσεν αυτόν και ω άνθρωπον και του εχάρισεν όνομα, το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός, που είναι παραπάνω από κάθε άλλο όνομα. 10. Τον υπερήψωσεν είναι να εις το όνομα του Ιησού καμφθεί ταπεινό κάθε γόνατον και προσκυνήσουν λατρευτικά τον Ιησούν και οι ενουρανοί άγγελοι και οι επιτισγείς άνθρωποι, αλλά και αυτά τα όντα που είναι στα καταχθόνια, όπω οι δαίμονες, με τα τρόμου να υποκληθούν πρώτου μεγαλείου του». Και έτσι κάθε γλώσσα να ομολογήσει δυνατά και καθαρά ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος και η ομολογία αυτή και αναγνώρισης του Ιησού Χριστού ως Κυρίου καταλήγει στην δόξα του Θεού και Πατρός.